Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Εδώ από το ράδιο Άρτα στους 101,5 Είμαστε μαζί για να ακούσετε εσείς την εκπομπή στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Να μας πείτε κάποια ομορφιά τέλο πάντων να μας πείτε κάτι Κυρίε μου και κύριοι, να φτάσει η καλημέρα μας και στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελίας όπως λέμε καθημερινός στον Άρτεφεμ, στον Νίκο τον Αμάραντο στην Κύπρο και στους φίλους Κύπριου και σε όλο τον κόσμο που ακούνε Αρτεφεμ, στον Κώστα τον Γιόνι, στο ράδιο Αετό στην κυπρο και στους φιλους Κύπριους και σε ολο τον κοσμο που ακουνε αρτεφεμ στον κωστα τον γιονι στο ραδιο αετο στην κοζανη γεια σου ρε Κώστα, στους Κοζανίτες τους φίλους και όχι μόνο στην Αγγλία, γεια σου γιαγιά κούλα, καλή σου μέρα. Γεια σου Γιώργο από τη Λευκάδα Καλή σου μέρα Καλημέρα σε όλους σας Είτε μου τα ονόματά σας να τα λέω ένα ένα κάθε μέρα <Και> Κυρίες μου και κύριοι Και αγαπημένο μου Ελληνόπρουλο <Και> Σήμερα γάμος γίνεται ε, λάθος Σήμερα η Ελλάς πανηγυρίζει Σήμερα η Ελλάς έστειλε το γαμπρό Σήμερα η Ελλάς έχει συνάντηση Σήμερα η Ελλάδα δείχνει τη δύναμή της. Σήμερα η Ελλάδα να μην περιμένει πολλά από το ραντεβού όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Δωροθέας. Σήμερα η Ελλάδα στέλνει το παιδί ένα ταξιδάκι αναψυχής, να συναντήσει το, την αφεντική να του. Σήμερα η Ελλάδα συναντιέται με τη Μέρκελε Και λέμε η Ελλάδα και δεν λέμε ο Σαμαράς Διότι ο Σαμαράς έχει κλεισμένη όλη την Ελλάδα μέσα του Άμα του κάνεις ακτινογραφία θα δεις την Ελλάδα μέσα του Στο Σαμαρά δηλαδή Συναντιόνται σήμερα Η Ελλάδα σήμερα κυρία μου και κυριέ μου όριστε κυρία μου και κύριε. μου σου <συριακόντα> Σήμερα, νομίζω, σήμερα χαίρεσαι, έτσι, δεν είναι. Έτσι, μπράβο. Επειδή συναντιέται η κοπέλα με το παιδί. Ναι, ρε, φίλε, είδες. <laughs> <laughs> γεια σου, Κώστα μου, γεια σου, γεια σου. Δεν πιστεύω να είσαι εκεί στα Σέρβια πάλι, όχι, στην Κουζάνη. Καλημέρα και στους φίλους στα Σέρβια, εκεί στο Ουζερί. Πώς το είπαμε, το καρτέρι. Το Ουζερί, το καρτέρι Σηκωθείτε, έχουμε και το διαφεριστικό Σηκωθείτε από την Κύπρο Από την Νέα Ζηλανδία, από την Αγγλία Από την Άρτα, από την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη Από, το, από την Γουαδελούπη Και πηγαίνετε στο Ουζερί καρτέρι Στα Σέρβια Κοζάνης Μιλάμε για Ούζο Πρώτης Από μεζέδε άλλο τίποτα Κεφαλάκι Μέρκελ Φωδαράκι Σόιμπλε Φωδαράκι που να το βρει ο Σόιμπλε τώρα. Εντάξει, Τέλο πάντων κυρία μου και κυρία μου η Ελλάδα σήμερα χαίρεται και αγαλιάτε διότι ο γαμπρός αναβρή την κοπέλα. Βέβαια Αντώνη, εμείς θα επιμείνουμε και θα σε συμβουλεύσουμε μην μείνεις σε κλειστό χώρο πολύ ώρα μαζί της, διότι δεν γνωρίζουμε αν άλλαξε σακάκι. Αν άλλαξε σακάκι. Αυτό είναι επικίνδυνο για σένα, για την υγεία σου παλικάρι. Μην σε χάσουμε τώρα που σωνόμαστε Λοιπόν που λες Σελινάρα μου θα πάει η μπόχα σύννεφο. Αντώνη σήμερα έχει να, να μυρίσει της φίσου, λέω. Μουσική Αυτά ήταν το ένα. Ένα-ένα θα πάρουμε όπως κάθε μέρα τις αρλούμπες και θα φτάσουμε και στα σοβαρά διότι σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό με το οποίο πραγματικά σας βλέπω να πέφτετε για μία ακόμη φορά από τα σύννεφα. Δηλαδή σα βλέπω πάλι να κάνετε πτήσει. Θα πέφτε στον τα σύννεφα <μπνίποποποποποπο>... Το έχω παρακάτω Αλλά ας μείνουμε στις αρλούμπες Μέχρι να πάμε στο σοβαρό Που λες ελληνοπητέ μου <σ indian> Τα πήρε στο κρανίο Ο μπεμπέ γενι Ξέρεις ποιος είναι ο μπεμπέ <Congratulations> Ήτανε στην έδρα του ο Ο Βενιζέλος <σ��> Και τα πήρε στην κράνα ο πολέμαρχος Να φύγει το δουνου του την Ελλάδα η ο πολέμαρχος. Ο Μηγαλέξανδρος ο Κατάλαβες τώρα να πάλι αμφίπολες στη μέση. είπε ο Μεγαλέξανδρος Ο Μπεζενής Το ερώτημα είναι να φύγει το Δουνουτού από την Ελλάδα Παρακαλώ Αλλά πού θα το βρει καλύτερο Σε εσένα Είπε ο Πολέμαρχος Αυτό έβαλα και μια μουσική Του 300 να βγω πίσω Έχω μουσική να... Γιατί ήταν ο Πολέμαρχος Να φύγει το Δουνουτού Όχι Πού να πάει ρε μπεμπέ το του Πού θα βρει πιο πρόθυμα σκυλιά Από εσάς που κυβερνάτε Και από ένα λαό που σας προσκυνάει Γιατί σας προσκυνάει ρε μπεμπέ Σας προσκυνάει Ο κα... κα... κα καλημέρα σας Είδες πήγα να πω άλλο καλημέρα Μέσος ένας φίλος που μπήκε μέσα Είπε λοιπόν κα, Καλημέρα σας Μας προσκυνάει ο κα, καλημέρα σας Λοιπόν να φύγει λέει ο Δουνωτούς από την Ελλάδα είπε ο μπεμπέ να φύγει Πού να πάει ρε Κακαλημένα, πού να πάει Λοιπόν Πού να πάει, όχι σε ρωτάω να πού Έφευγε να πούμε ο Πασάς εδώ απ' τον κάμπο Πού θα το έφερσε καλύτερα Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Επειδή να συνεχίσουμε πάλι αυτά τα κόλπα στην Ελλάδα όπως πάντα Ειδικά τα τελευταία 30-40 χρόνια Έχουμε προσώπατα Με ηθικές αξίες Μορφωμένα Που ζουν και Αναπνέουν για το κοινωνικό σύνολο Και την κοινωνική δικαιοσύνη ε, μεταφέρουμε αυτέ τι ειδήσει γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τι ξέρετε, να τι έχετε υπόψη σας μην και σα μπει καμιά αμφιβολία και δεν πάτε μεθαύριο να του ψηφίσετε και υπάρξει κανένα πρόβλημα στη δημοκρατία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στη δημοκρατία. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα σα μεταφέρουμε όλα. Ό,τι λέει ο Πολέμαρχος Μπεζενή, ό,τι λένε όλα αυτά τα παιδιά. Να, για παράδειγμα, να πούμε ο Χρυσοχοίδη. Τον ξέρετε το Χρυσοχοίδη. Μιλάμε για αυτός είναι με... χρεωμένος Με 108 στον ελληνικό λαό Τον θρέφει κανονικά 40 χρόνια τώρα Ελέο Πασόκ λοιπόν Είναι ο άνθρωπος που σας έλεγα πέρσι πρόπερση Δεν ήξερε τι είναι επιταγή Δεν ήξερε τι, δεν είχε ξαναδεί στη ζωή του επιταγή Λοιπόν και ήταν υπουργό, Τέλος πάντων Είναι ο άνθρωπος που ομολόγησε Ότι υπέγραψε τα πνημόνια όλα ε... χωρί να τα έχει διαβάσει Αυτό τα είπε, δεν τα λέμε εμείς Λοιπόν, μας έκανε και την περιβόητη δήλωση ότι η φθηνότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δρόμη είναι η ελληνική. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ποιοι δρόμοι δηλαδή. Ποιό δρόμοι. Να πάρουμε έναν δρόμο που πληρώνεις 50 ευρώ διόδια για να φτάσεις στην Αθήνα από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Λέμε τώρα. Από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στην Αθήνα. Λες και μπαίνει η φόρμουλα στα, στα πιτ. Πώς τα λένε. Μπαίνει στη σειρά εκεί να πούμε μπροστά η Νταλίκα πίσω. Εσύ παραπίσω άλλο, και πας να πούμε και πληρώνει 50 ευρώ διόδια για να φτάσει στην Αθήνα. Δεν μιλάμε για τι Νταλίκε. Θα θέλουν κανένα 500 ευρώ και μεγάλα οχήματα. Αυτή είναι η φθηνή δρόμη. Η φθηνή δρόμη είναι οι δρόμοι οι οποίοι ένα μήνα μετά από την παράδοση τη κατασκευή του καταραίων. Αυτή είναι η φθηνή δρόμη, κύριε Χρυσοχοίδη μου. Τι εννοείς είναι η φθηνοί δρόμη Σε κατασκευή. Εν βέβαια που να περισσέψουν λεφτά λοιπόν, τα, τα τρώτε εσείς. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν λέει ο Χρυσοχοίδης. Πρέπει να δικαιολογήσει και αυτός ο καημένος το μεροκάματο. Σας παρακαλώ. Αχ, καθυξάνω του τα λιώνα. Βέβαια. άμα, άμα έχει δεν έχει βενζίνες. Αλλά πρέπει να πληρώσει τρισσότερο όχι και με τα πόδια να περάσεις θα πληρώσεις διόδια. Ελά για. Άκου έχω μπλαρ δεν θα πληρώσω διόδια. Περισσότερα διόδια θα πληρώσεις με το μπλαρ και με το γουμάρ. Διότι αγαπητέ μου γλιτώνεις από άλλα. Από βενζίνες, από ασφάλειες. Άρα θα φτιάξουμε τιμοκατάλογο. Περνά με μπλαρ με μσκάρ με γουμάρ. Ακριβά τα διόδια. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ Αυτή ναι. Θα το ρωτήσω ναι. Έγινε. Ρωτάει ένας φίλος τηλεκροατής Εδώ να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη Κύριε Χρυσοχοίδη Ρωτάει ένας φίλος από εδώ από... Α, από Νάρτα. Η Γερμανία, η Αυστρία Έχουν διόδια Ρωτάει ο άνθρωπος και έχει απορία Σιγά μισό απαντήσει εσένα τώρα ψηφοφόρε Ολόκληρος υπουργό. Έλα ρε Σε παρακαλώ πολύ τότε. Αλλά να συνεχίσω και τον προηγούμενο τηλεκράτη Μα μπλαρ, μα γουμάρ έχεις, Μα φιάρ ξέρω εγώ τι έχει, Λοιπόν θα πληρώνεις περισσότερα διόδια Διότι Είπαμε γλιτώνεις ασφάλειας και τέτοια Εάν δεν το πας ποδαράτο Ακόμη πιο πολλά Διότι εκείνο τελικά Που πρέπει να καταλάβεις και να κατανοήσεις Δεν το βλέπω Είναι ότι γεννήθηκε Για να πληρώνεις σου δώσαν μια ταμπέλα Έλληνας για να πληρώνει. Στην Ελλάδα λοιπόν Αυτή την αποκαλούμενη ακόμα Ελλάδα Υπάρχουν δύο είδη ζωντόβολων Οι υποτακτικοί Που το παίζουν να πούμε Πόπτες πως τους λένε αυτού που του Που τους είχαν στα χτήματα οι κοτσαμπάσιδες Λοιπόν και το πόπολο Που γεννήθηκε για να πληρώνει Και το βολεμένο πόπολο έτσι Και το βολεμένο πόπολο πληρώνει Θα δούμε όμως υπάρχει μια απορία Για πόσο ακόμα. Θα πληρώνει και το βολεμένο πόπολο Αυτή είναι η κατάσταση κ. Χρυσοχοίδη μου Και Άστα άλλα, Με τα διόδια και τους φθηνούς δρόμους Άστα να πάνε σου λέω Διότι εδώ πάνω στη Ροδαυγή Δεν ξέρετε εσείς παραπέρα τι είναι Ροδαυγή Η νησίστα Α, Διεθνώς είναι γνωστή ως νησίστα Μόλις παρέδωσαν το δρόμο Δεν είχαν 2-3 μήνες Πήρε τον κατήφορο ο δρόμο. Σαν παίρνω ένα κατήφορο υποδρόμο στην άκρη το ποτάμι, γιατί από κάτω-κάτω βαθιά στη χαράδρα εκεί που πήρε τον κατήφορο δρόμο, είναι ο άραχτο και το πήρε ο, ο, ο δρόμο Παραπονημένα Σαν παίρνω ένα κατήφορο στην άκρη το ποτάμι. Παρακαλώ. Καλό στο φίλο μου, τι κάνει, δυναμή. Μπράβο, μπράβο. Run, run, Να σε καλά, yeah. παλικάρι μου, ηλικία. ναι, ναι. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Καλή σου μέρα, ωρε πλάτανε. Να σε καλά. Λοιπόν που λε, ο δρόμο το πήρε που λες, με, το, με το Κλαρίνο και είναι και ο Λία. Μάλλον άκουγε το Λία που παίζει τον πλαστήρα. Σαν παίρνω τον κατήφορο στην άκρη στο ποτάμ και πήρε τον κατήφορο που λε ο δρόμο μεγάλο. Καινούριο δρόμο. Δεν είχαν δύο-τρει μήνες που τον παραδώσαν. Και έφτασε κάτω στον Άραχτο. Και άραξε εκεί στον Άραχτο να πούμε, να νεράκι. Δεν έχει την εντύπωση ότι άλλαξε τίποτε μεγάλε. Απλά. Όλοι, ο ομού και όλοι μαζί Τρώμε τα σκατά μας μεταξύ μας Και συνεχίζει η κατάσταση Λοιπόν με έναν Εκμαυλισμένο λαό Με πιο ξεπουλημένους πολιτικούς Συνδικαλιστές και όποιον ασχολείται με αυτή την ιστορία Με πιο ξεπουλημένους δημοσιογράφους Και Μπιτ τα σκατά Με συγχωρείτε, στα κακά η ιστορία Έτσι είναι, δεν αλλάζει Αλλά κυρία μου και κυρία Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Ξεκινάει το σου σε λίγο Βάλε τέτοιο Έρχονται οι τζικαντιστές Οι τζικαντιστές Έχουμε και λέει τζικαντιστών Και στην Ελλάδα Είναι, Έχουν εντοπιστεί 7 άτομα Στην Αθήνα γίνονται προσιλητισμοί Βγαίνει ο Χόντζας στο τζαμίνα Από με και φωνάζει Λοιπόν διάφορα τέτοια δικαί μου, Διότι μεγάλε Παγκόσμια Έλληνά μου Πρέπει να σκιαχτείς Πρέπει να σκιαχτείς κι άλλο Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο Κι άλλο να σκιαχτείς Το μακελιό το οποίο γίνεται στη Συρία Το μακελιό το οποίο γίνεται στη Συρία Προσέξτε δεν το παίζει κανένας Κανένας Μιλάμε για, για φοβερό μακελιό Φοβερό μακελιό Μιλάμε για Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αθώων ψυχών εκείνο που παίζουν τι είναι οι αποκεφαλισμοί των τζιχαντιστών και πήραν κι άλλο χωριό οι τζιχαντιστές και βούροι οι και άιντε να μην τα λέμε απ' την αρχή <ΣΣΣ> θα σου κάνω έναν παραλληλισμό για να καταλάβεις τι είναι να καταλάβεις τώρα ξέρεις απλά τη του λόγου λέω κι εγώ για να καταλάβεις εάν στερούσες από ας πούμε από τους Έλληνες σκυλάδες παράδειγμα λέμε τώρα πλούταρχους, φακιανάκηδες, ρέμους πως τους λένε 15 μέρες την τηλεόραση θα υπήρχανε στο στερέωμα της μουσικής και του πολιτισμού κατάλαβες τώρα τι είναι οι τζιχαντιστές σε ξαναρωτάω θα υπήρχανε παγκοσμίως θα υπήρχε Lady Gaga και όλη αυτή η αηδία αν τους στερούσες ένα μήνα την επικοινωνία είναι χοντρικό οικονόμα όμως Το ίδιο ακριβώς Είναι χοντρή οικονόμα και με τους τζιχαντιστέ σε όλους τους τομείς Πάμε παρακάτω, Κυρία μου και κύριε μου, τι πάθαμε. Ήρθαν οι, ήρθαν οι Σκοπιανοί και μας πήραν τον Όλυμπο. Έφτακαν στον Όλυμπο με μια ολομέτωπη επίθεση με τα Οπίστια. Έφτασαν στον Όλυμπο. Αυτοί λοιπόν οι δημόσιοι υπάλληλοι τη Ευρώπη, σα έχω ξαναπεί, τι σημαίνει, τι κάνουν οι Σκοπιανοί αυτή τη στιγμή. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ευρώπης Αυτοί πληρώνονται για να δημιουργούν ιστορίες Να πούμε λοιπόν Ήρθε λέει ο ένας υπουργό, Ξέρω τι διάολο είναι ένα από αυτά, να πούμε Απόγνωστο του Αλέξανδρου Απευθείας Αυτός έγινε δεν, δεν πήδηξε καμία ο Αλέξανδρος για να γεννηθεί αυτός Αυτός έγινε κατευθείαν από πορδί Του μεγάλου Αλεξάνδρου Ένας γκρουμπουτσκλούσκι γκρ, γκρ, κάπω τέτοιο και ανέβηκε στον Όλυμπο και σήκωσε τη σκουπιανή σημαία Βαστάτε Τούρκη Τάλογα Βαστάτε Τούρκη Τάλογα Βαστάτε Τούρκη Τάλογα Προσέξτε Κυρίες μου και κύριοι Αυτό είναι το μάτριξ των καριόλιδων Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό είναι το μάτριξ Τον καριόλιδων Καριόλιδε ποιοι είναι Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για το κοινωνικό σύνολο Για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν ενδιαφέρονται για, για το συνάνθρωπό τους λοιπόν, Σε αυτό το Matrix, λοιπόν, έχουμε Σκοπιανούς Τούρκους, Γάλλους, Άγγλους, Πορτογάλους Και εκατομμύρια Έλληνες που ζουν Για να γλύφουν στην έρμη την ξεφτυλισμένη τη ζωή τους Οι ξεφτιλισμένοι λοιπόν αυτοί είναι οι καριόλιδες Αυτοί ζουν στο Matrix. Στην πραγματική ζωή έχουμε πείνα Έχουμε αρρώστιες, έχουμε πολέμους Έχουμε, έχουμε και τι δεν έχουμε Το θέμα λοιπόν είναι Άνθρωπε, λέμε τώρα άνθρωπε Λέμε Αν έχεις πάρει μυρουδιά Σε ποιο στρατόπεδο είσαι Στο Μάτριξ ή στην πραγματική ζωή Μουσική Διότι για να τα κάνεις αυτά αγαπητέ μου Αυτή τη στιγμή να ανεβαίνεις τον Όλυμπο Να γλεντάς αυτές τις εποχές Με εκατομμύρια Να κάνεις επίδειξη του κόλου σου Πρέπει να είσαι χορτασμένος Δηλαδή να, το, το άντερό σου Να έχει πολύ λίγδα Δεν μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος σε αυτή τη στιγμή Βλέποντας γύρω του τόσα προβλήματα Τόσα προβλήματα Στην χώρα του Αλλά και παγκόσμια Δηλαδή βλέπεις το προβλημά σου Δεν έχεις να φας Δεν βλέπεις, βλέπεις και τι γίνεται στη Συρία Τους φάζουν ανηλεός και, λοιπόν. και κάθεσε τώρα και μου μιλά εσύ να πούμε Για την κόμενα του Μίτσου Κατάλαβες τώρα μεγάλε <σχει> Πρέπει να συναχίσει πολύ λίγδα στο άντερο Πολύ λίγδα <σχει> Το θέμα λοιπόν είναι ότι εδώ πρέπει να Μεταστρέψουμε την τζιχάν Με αυτά τα κεφάλια πρέπει να παίξει μπάλα κάποιος <σχει> Κυρία μου και κυρία μου λοιπόν, Αφού μας πήραν και τον Όλυμπο Οι Σκοπιανοί <σχει> Ο Δένδυας Σωθήκαμε τώρα ναι Λοιπόν, μα δήλωσε ότι για να καταπολεμηθεί η ανεργία πρέπει να ανοίξουν 100.000 νέε επιχειρήσει. Προσέξτε, μέχρι στιγμή έχουμε άνω των 500.000 επιχειρήσεων που έκλεισαν. Είναι, είναι ζούρλια, σου λέω, η κατάσταση. Δεν ξέρω πώ τη λένε στο χωριό σου. Είναι ζούρλια. Οδήγησαν στο σφάξιμο πάνω από 500.000 μικρομεσαίε επιχειρήσει και τώρα ο Δένδια θέλει να ανοίξουν 100.000. Κατάλαβε, για να με καταπολεμηθεί η ανεργία. Φτιάξαν, κλείσαν τις επιχειρήσεις Φτιάξαν την ανεργία Και το παίρνουν από την αρχή να το χορέψουν Λοιπόν θα κάνουν, Θέλουν λέει 100.000 νέες επιχειρήσεις Να ε, Καταπολεμηθεί η ανεργία Αγαπητέ μου το θέμα είναι Ότι εσύ τον θέλεις το Δένδια και την κατάσταση Δένδια Γι' αυτό και τα λέει Και τα κάνει Γι' αυτό και Ίσως το παιδί σου είναι άνεργο, ή κι αν δεν είναι άνεργο, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία και το μέλλον του δεν είναι απλώς αβέβαιο, το μέλλον του κολυμπάει στα σκατά. <Τι> και βέβαια, πάντα ζουρλενόμαστε, ζουρλενόμαστε, διότι κάτι δεν πάει καλά, ούτε με τους αριθμούς, ούτε με την κρίση. 700 εκατομμύρια! 700 εκατομμύρια ευρώ Όπως το ακούτε Να το επαναλάβω 700 εκατομμύρια ευρώ Οι Έλληνες Μέσα σε 7 χρόνια Την κρίση δηλαδή Πλήρωσαν για την αντικατάσταση Ή επισκευή των smart phones τους ε, Αυτόν των τηλεφώνων ξέρεις το, το καταλαβαίνεις Κάτι δεν πάει καλά παιδιά Κάποιος μας λέει ψέματα Κάποιος μας δουλεύει Κάτι συμβαίνει εδονά Που θα έλεγε και να φίλος από τα παλιά 700 εκατομμύρια ευρώ Θέλεις να το πιστέψεις ή δε θέλεις Είναι γεγονός άδος φίλοι μου αγρότες Όσοι απομείνατε τέλο πάντων Σας ετοιμάζουν καινούριο χουνέρι Που λένε εδώ στα χωριά μας Ειδικά εσάς των εσπεριδοειδών Που λόγω του εμπάργου και λυμάν Και τα Λιμπάν, Καταλάβατε ε Ετοιμάζονται για μεγάλη καταστροφή για σας λοιπόν Λόγω του εμπάργου της Ρωσίας Πρόσεξε Πρόσεξε την είδηση Η ενωμένη σου Ευρώπη ετίμασε ήδη 125 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση στην ότια Ευρώπη. Πρόσεξε! <Τι> Θέλουμε να σου θυμίσουμε ότι πριν το εμπάργο μόνο η Ελλάδα εξήγαγε 4.200 τόνους εσπεριδοειδών στη Ρωσία. <Τι> Πρέπει να δώσεις λίγο σημασία. και θα μου πει στα παπάρια σου το αγροτικό νάνε καλά και οι επιδοτήσεις που υπάρχουν ακόμη σήμερα λοιπόν, χτες λοιπόν τη Δευτέρα ανακοίνωσε η αγαπημένη ότι Ευρώπη ότι σχεδιάζει να αποδεσμεύσει ένα επιπλέον ποσό ύψους 125 εκατομμυρίων για να ενισχύσει τους Ευρωπαίους αγρότες, γεια σου Ευρωπαίοι αγρότη μου Έλληνα λοιπόν η Ισπανία, η Ελλάδα και η Γαλλία ζητούν την, ζητούσαν την υποστήριξη λοιπόν ε, αλλά Πρέπει να βάλεις καλά στο μυαλό σου ότι, να σου θυμίσω μάλλον την είδηση, πριν δι, μια βδομάδα, δύο βδομάδες, τις επιδοτήσεις για κάποια βοήθεια που είχαν δώσει ζητάνε πίσω τις επιδοτήσεις του 2829, αγρότη μου. Κατάλαβες μεγάλα τη σφαλιάρα σου, ετοιμάζουν. Αλλά σι κοίτα να πούμε με το πηδί να είναι καλά εκεί υποψήφιο ο και άστα άλλα. Και τώρα λοιπόν φίλοι μου φτάσαμε στα σοβαρά Θα μου πεις αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα τι ήταν Εντάξει να περνάει η ώρα Φτάσαμε στα σοβαρά ε, Σας έχουμε παρουσιάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή Θέματα, νόμους, τροπολογίες Που όχι απλώς υποδουλώσαν τη χώρα Όχι απλώς χορεύουν στους τάφους Με συγχωρείτε νεκρών αυτά τα καθάρματα που υποτίθεται κυβερνάνε με τους κατακτητές σας έχουμε παρουσιάσει και θέματα τα οποία δεν άγγιξε κανένας όπως ο Επφανιούχος ε, και άλλα. Κανένας δεν τα άγγιξε αυτά. Από πουθενά δεν έχουν υποθεί. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε και άλλο ένα θέμα που δεν θα υποθεί από πουθενά. Από πουθενά δεν θα υποθεί. Αν θέλετε δώστε ελαφρώς βάση διότι σας αφορά όλους. Ό,τι και αν ψηφίζετε. Ό,τι και αν ψηφίζετε δεν ψηφίζετε είστε με τη Μέρκελ, είστε με τον Μίτσο τον γίτσο, λοιπόν είστε καθήκια, είστε καλοί είστε... σας αφορά όλους διότι η αρρώστια δεν κάνει διάκριση κατάλαβες οπότε λοιπόν ακούστε ακούστε και δακρύστε από συγκίνηση για τις επιτυχίες το τι έχει υπογράψει μέχρι σήμερα ο πρόεδρος ο επιλεγόμενος και άσε καλύτερα να μην το συζητήσουμε ο τύπος είναι από, τα, από τον κορυφή μέχρι τα μύχια ένα, ένα εσχρό Μια εσχρή μαριονέτα Η οποία του βάζ, υπογράφει Ό,τι βρει μπροστά του Προσέξτε λοιπόν Άλλη μια εσχρότητα Η οποία έκανε Την οποία υπέγραψε Υπέγραψε τον νόμο 4286 Κάθετος του Ακούστε ελληνάρες μου Τον 4286 του 14 με τον οποίο συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εσάν ΑΕ Αυτή λοιπόν η εταιρεία από το 2015 θα έχει στα χέρια της όχι μόνο τις οικονομικές και διοικητικές αναφορές δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων αλλά και τους φακέλους των ασθενών το ακούτε την ακούτε την εσχρότητα Βάζουμε λοιπόν, Φερετζέ, την σωστή διαχείριση των χρημάτων στην υγεία Σπάμε το ιατρικό απόρριτο όλων των Ελλήνων Όλων των Ελλήνων Το οποίο ιατρικό απόρριτο θα είναι ελεύθερα στα χέρια των εταιριών σε διεθνές επίπεδο Κατάλαβες μεγάλε, έχεις σπυρί στον εσύ Το ξέρει κουτσι Μαρία στο Παρίσι Αυτό μεγάλε, μπορεί να σου φαίνεται αθώο αυτό μπορεί να σου φαίνεται εντελώ αυτό, αλλά από το 2015 η ασθένεια αλλά και τα όργανα του καθενός θα βρίσκονται στα χέρια διεθνών εταιριών αν δεν το καταλαβαίνεις οι οποίες πρόσεξε σύμφωνα με τον νόμο το νόμο θα μπορούν να μπαίνουν στα αρχεία της ελληνικής εταιρίας. το περίεργο επίσης είναι ότι απαγορεύεται να συμμετέχουν στην πενταμελή επιτροπή της εταιρεία προσέξτε εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό εκπρόσωποι όπως βουλευτές δήμαρχοι, περιφερειάρχες κουλουπουτού, κουλουπουτού το πιάνεις μάγκα μου <Και> τέλος μαζί με τον ιατρικό φάκελο και το διοικητικό φάκελο του ασθενούς, του καθένα μας δηλαδή, στα χέρια θα έχουν και τα φορολογικά στοιχεία του καθένα ο οποίος θα ζητήσει ιατρική περίθαλψη, με κατανοής με καταλαβαίνεις θα σου έχουν έναν πλήρη φάκελο παγκοσμίω. Οι ιδιωτικέ εταιρείε με, ποιο με ποιον είναι συμβατό το σκότι σου, το πλεμώνι σου, το νεφρό σου, το αίμα σου, το κόκαλόσου, σου. Καλά, το μυαλό σου αποκλείεται να είναι συμβατό με κανένα στον κόσμο. Είσαι μοναδικός Πα, είσαι, ναι. Λοιπόν και οικονομικό φάκελο εκτό από τον ιατρικό. Από το 2015, αυτά υπέγραψε. Ο κύριος Παπούλιας με τον 4286 Και θα μου πεις βέβαια τι κάνει η, η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση του Τσιπριστάν Μεγάλε τι να σου πω τώρα Από ό,τι βλέπεις δεν κάνει τίποτε Διότι αν μη τι άλλο θα έπρεπε να σηκώσει όχι Επανάσταση Να γίνει το έλα να δεις Α Αλλά ούτε καν το έχουν πάρει χαμπάρι λέμε τώρα αλλά εμεί πιστεύουμε όχι απλώς ότι τα παίρνουν χαμπάρι, ότι κάνουν την πάπια ακριβώς επειδή θέλουν να κάνουν την πάπια. Είναι πολύ σοβαρός αυτός ο νόμος που θα ισχύει από το 2015 και εάν θέλετε κι εσείς, ρωτήστε το βουλευτή σας, τον κομματάρχη σας για το τι μέλη γενέστε. <Το> Αυτό λοιπόν είναι το σοβαρό. Πάμε τώρα. Πάντως άμα βρείτε πουθενά καμιά χαμένη τσίπα ντροπή και τέτοια πηγαίνετε εκεί και μοιράσετε στο εθνικό κοινοβούλιο γιατί όλο και σε κάποιον θα πέσει αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αν νομίζετε ότι ο, ο υπουργός Μανιάτης έχει κι αυτός τσίπα και ντροπή πάνω του πλανάστε πλάνη νικτράν. Το, Εθνιμα, το εθνικό κτηματολόγιο – ακούστε τώρα! Υπόθεση Μανιάτη! Το εθνικό κτηματολόγιο για το οποίο θα δοθούν ακόμη 115 εκατομμύρια για να μπει σε σειρά πρόσεξε! Θα, θα δώσουν ακόμη 115 εκατομμύρια Κατάλαβες Θα τα δώσει ο μανιάτες τώρα Από, από του παππούλι του τα λεφτά Για να βάλει σε σειρά πάλι το εθνικό κυματολόγιο για... Μην νομίζετε ότι το κάνει για το κράτος Για τη διαφύλαξη των εκτάσεων των δασών Ή για, τα... για τις περιοσίες τη δικές του Ακούστε τι είπε επί Ακούστε Αυτός είναι υπουργός των Ελλήνων Δίνει 115 εκατομμύρια Κάνω σούμα πάλι Για να μπει σε σειρά του εκτιματολόγου Και δηλώνει Το κάνω λέει Για να μπορεί κάθε επενδυτής Πολύ σύντομα Να έχει βεβαιότητα και ασφάλεια δικαίου Για κάθε παρέμβαση ή επέμβαση στο φόρο Κατάλαβες ρε μεγάλε Να έχει βεβαιότητα Και ασφάλεια δικαίου ο επενδυτής Η βεβαιότητα και η ασφάλεια δικαί... η δικιά σου Του Έλληνα του κατοίκου εδώ, του πολίτου αυτή τη χώρα στα παπάρια του κάθε Μανιάτη. Ο επενδυτής πρέπει να έχει βεβαιότητα και ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν δίνει άλλα 115 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί το νοσοκομείο στην περιοχή σου και το κέντρο υγείας να μην έχει νοσοκόμες και γιατρούς, αλλά 115 εκατομμύρια θα τα δώσει έξτρα ο Μανιάτης για να νιώσει ασφάλεια Δικαίου και βεβαιότητα ο επενδυτής oh, yeah. Κάποιος τον βγάζει βουλευτή το μανιάτι έτσι δεν είναι yeah. Και την Ταμήλο και όλους αυτούς Ξεπουλήματος συνέχειας λοιπόν το ανάγνωσμα <Τι> Θυμόσαστε λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ιστορία στην Κέρκυρα που ξεπούλησαν Και <Τι> ξεπούλησαν και μόνο έξι Κερκυραίοι αντέδρασαν προσφεύγοντας για να παρακαλώ Έλα ρε φίλε Δεν θα το έλεγα αλλά εντάξει Εσύ Του τραβάω, του τραβάω αλλά δεν τραβάει άλλο Well, Bohemuth calls his song, right, while the Hummer wanders alone. It's They both go out to play on that cold and rainy day, and Bohemuth sings us his song, while alone. the Hummer wanders along. But if you're this spring, you can hear the Hummer sing. <laughs> <laughs> Δεν περιμένει να σε καλά, φίλε να Καλή σου να σε καλά, φίλε να σε καλά. Λέγαμε λοιπόν ελληνάρες μου για την Κέρκυρα και τα, τους έξι Κερκυραίους που είχαν αντιδράσει για το ξεπούλημα εκεί μιας βάσης στην Κέρκυρα. Ακούστε τώρα για να δείτε τι ωραία είναι τα πράγματα. Ξεπούλησαν λοιπόν τον ναυτικό οχυρό τη Κέρκυρας και αντέδρασαν οι έξι Κερκυραίοι εκεί πέρα. <Τι> τώρα λοιπόν πουλάνε το Ενενεργία στρατόπεδο τη Ρόδου και το στρατιωτικό αεροδρόπιο Θεσσαλονίκης. Όπω τα ακούτε. Το εν ενεργεια. Στρατόπεδο, της ετοιμότητας στη Ρόδο το, το, στρατό, το στρατόπεδο στη Ρόδο είναι η υψίστης ετοιμότητας Κατάλαβες Τα πουλάνε, τα μεταβίβασαν στον Ταϊπέδ να τα πουλήσει Ο μοσχαρόπουλος εκείνος εκεί, αυτή που είναι στον Ταϊπέδ Και το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη Κατάλαβε Με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού της Εθνικής Άμενας φυσικά και τη μπουμπουλίνα εκεί τη φοφός, τη γεννημάτου. Λοιπόν, μεταφέρθηκαν με φεκ να πούμε στο ταϊπέδ για να τα πουλήσουν. Καταλαβαίνει, μεγάλε. Κατα... Δεν... Τι σε έρωτησε, Αν καταλαβαίνει, λάθο ερώτηση. Φίλοι μου δημόσιοι υπάλληλοι, θα περιμένετε δέκα χρόνια τουλάχιστον για να πάρετε το ΕΦΑΠΑΞ διότι αυτή τη στιγ... από τη στιγμή στιγ... που πάγωσαν οι προσλήψεις στο κράτο... από το κράτος δεν μπορεί να δικαιολογήσει πληρωμή ΕΦΑΠΑΞ από τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει μνημονίου το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέγω ο, oh, το καταλαβαίνετε, διότι σας αφορά αυτό oh, φαντάζομαι, θα ξύνεστε τώρα ραντεβού λοιπόν για το ΕΦΑΠΑΞ σε 10 χρόνια θα περιμένετε στην ουρά 35.000 κεβάλε λοιπόν Α, από τις 41.000 περίπου ετήσεις για τη χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ Θα μπείτε στη σε σειρά με δεκαετή, ε, δεκαετές ραντεβού Για να σας δοθεί το ΕΦΑΠΑΞ Και βέβαια μην μου πει κανένας από εσά Ότι πιστεύει ότι σε 10 χρόνια θα πάρει ΕΦΑΠΑΞ Ε, λέω ρε παιδί μου Λέω, λέω, λέω Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας από εσά Που πιστεύει ότι θα πάρει ΕΦΑΠΑΞ σε 10 χρόνια Πάντω, λινάρα μου γίναμε Ευρώπη Γίναμε Ευρώπη τώρα Οι, οι εισαγγελικέ αρχές έδωσαν εντολές στους αστυνομικούς Να μην ε, χρησιμοποιούν χειροπέδες ρε παιδί μου Μην φέρονται ακραία σε οφειλέτε στο δημόσιο Να τους φέρνονται πιο ευγενικά Να τους πηγαίνουνε αλαμπρατσέτα μέσα Γίναμε Ευρώπη τώρα, δεν το συζητάω Εδώ... τώρα. Είμαστε... Είμαστε προχωρημένοι τώρα Γεια σου ρε Μητσοτάκουλα Κυριάκο <μητσοτάκουλα> <μητσοτάκουλα> Μιλάμε ο Μητσοτάκουλας, ο γιος του Μητσοτάκη Ξέρεις είναι ορισμένοι άνθρωποι στη ζωή Οι οποίοι δεν έχουν όνομα ε, τους προσδιορίζει ε, Όπως τα σφαχτάρια που είναι κρεμασμένα στο, στο κρεοπολίο. Σου λέει ο κρεοπόλη: Αυτό είναι κατσικάκι βοήου, ξέρω εγώ. Καβοήουλο, βερμίο. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, πρατίνα τζουμέρκολ. Εδώ λοιπόν έχουμε το γιο του Μιτσοτάκουλα. Ο γιο του Μιτσοτάκουλα είναι υπουργό και επετέθη στην εκλεγμένη κυρία Δούρου, λέγοντά τη που την δεν δείχνει αντάξια των περιστάσεων του αξιώματό Ρωτάω εγώ το γιο του Μητσοτάκουλα Αν δεν ήσουν αγιός του Μητσοτάκουλα Θα σε βάζανε ο, Πορτιέρι λέμε τώρα Σε ζαχαροπλα... Δεν λέει, ζαχαροπλάστη um. Πορτιέρι ρε πουλάκι μου Λέμε τώρα yeah. Όχι ότι υποβιβάζουμε τους πορτιέριδες yeah. Θα έβρισκες δουλειά να κάνεις Να επιζείς, να επιβιώσεις yeah. Η έτου ε, του oh. Δεν είναι λέει άξια Ιδούρου Αντάξια των περιστάσεων του αξιώματός τη. Ενώ η Μιτσα το, το κουταλέει όλοι, μπαμπάς, κόρες, γη, ε, οι κόρες της δωρας που βουτήξαν τα λεφτά από την Αξετ, πώς τη λένε την εταιρεία εκεί, που, με τα παιδάκια στην Αφρική, αυτοί όλοι να πούμε είναι αντάξει. Αντάξει, ο γιος του Μητσοτάκουλα είναι αντάξιος των περιστάσεων του αξιώματός του γιατί ο γιος του Μητσοτάκουλα πήρε αξίωμα <Τι> Έχει αξίωμα ο γιος του Μητσοτάκουλα Έλα <Τι> Μη λέτε, <Τι> αυτά είναι διαδόσεις, δεν τα πιστεύω <Τι> Ε, καλά, εντάξει Κι <Τι> εγώ, κι εγώ, μοιάζω, και εγώ, μοιάζω, <Τι> και εγώ μοιάζω <Τι> να πούμε στον George Clooney <Τι> δεν σημαίνει ότι είμαι αθέρφια. Είμαι πιο όμορφο. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο Α μπράβο, εντάξει, εντάξει έτσι, Καλημέρα Μου λέει εδώ μια φίλη, μη λες ο γιο του Μητσοτάκουλα Κάτι λέει η Μωτετέρης Χρυσός και τέτοιο Δεν λέω, δεν μπορώ να πω τι λέω Είναι γιο του Μητσοτάκουλα Γιατί να σου πω και αυτό να ισχύει που λες Σημασία δεν έχει ποιο σε γέννησε Σημασία έχει ποιος σε μεγαλώνει Και τούτο το έρμο το μεγάλο ο Μητσοτάκουλα. Με κατάλαβες έτσι οπότε είναι γιο του Μητσοτάκουλα Άκω που σου λέω εγώ τώρα Με αυτά που κάνει εσύ δεν δε βλέπεις ότι είναι γιο του Μητσοτάκουλα Λοιπόν εγώ δεν είμαι όψιμος υποστηριχτής της Δούρου Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό Αλλά ποιο βγήκε να μιλήσει τώρα Ο γιο του Μητσοτάκουλα βγήκε να μιλήσει Αν η Δούρου δεν δείχνει ή δεν δείχνει αντάξια Των περιστάσεων του αξιώματος Ενώ ο γιο του Μητσοτάκουλα είναι αταξιός. Παρακαλώ Φίλα φίλοι <laughs> <laughs> Είστε μεγάλη, μεγάλη κουτσομπόλιδες <laughs> Είστε μεγάλη κουτσομπόλιδες <laughs> μου Λέει ε, ένας φίλος εδώ Τι κουτσομπόλιδες είστε εσείς ρε πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, λέει Μην τον αδικήσει, λέει. Μπορεί να είναι γιο του Μητσοτάκουλα, Πρωτευόντο, αλλά δευτερευόντος είναι χρυσό παιδί. Τι μου λέτε ρε παιδιά, τώρα να πούμε. Σα είπα, είναι γιο του Μητσοτάκουλα. Ο άνθρωπος είναι γιο του Μητσοτάκουλα. Και είπα, σε ρωτάω, η Αί του Μητσοτάκουλα. Αν δεν ήσουν γιο του Μητσοτάκουλα, Υπήρχε περίπτωση. Μιλάμε τώρα, σου λέω, η του <Τι> Πού να επιβιώσει, Μαζί με τα άλλα σφαχτάρια ΙΙ και κόρες Και όλος αυτός ο συρφετός Που έχει κατσικωθεί στις πλάτες ενός εκμαυλισμένου λαού Χρόνια τώρα για μια βολεψούλα Σας έχει και σας κοιτάει Σα θάματα Σα το όγδοο θάμα yeah. Τους Μητσοτάκουλες Τους Κεφαλογιάννηδες Τους Καραμανλαίους Τους Παπαντρέους wow. Ορίστε yeah. Καλό το παιδί hey, Να Αφέστω αυτό Βτάσσε καλά Φέσαι. <συλίτρια> Δεν μένει ποτέ από δουλειά μου λέει αυτή η Ράτσα Ένας φίλος Γλίφτες, ρουφιάνι, Εντάξει, Το θέμα ξέρεις ποιο είναι φίλε Ότι ολόκληρος λαός μιλάμε Αυτό δείχνει το πόσο εκμαβλισμένος λαός Είναι αυτός που αποκαλείται ελληνικός Χρόνια και χρόνια Άμα σου λέω Είναι από τριτοξαδέρφο Αν αδέρφο, Κορότου, ανεγή και τέτοια η Βουλή η οι θέσει, τα υπουργεία να πάτε. Λοιπόν, και τους ανέχετε γιατί για μια βολεψούλα, για μια συνταξούλα, για να το διορίσουν το παιδί. Ανέχετε όλα αυτά τα σούργελα που αποδεικνύει τελικά ότι είναι χειρότερος ω λαός από, από τον καθρέφτη του που είναι ο κάθε Μητσοτάκουλος. Με συγχωρείς λαέ μου που θα έλεγε και κάποιο αλλά αυτό αποδεικνύει είναι, δεν μιλάμε μεθά, δεν μιλάμε υποθετικά. Δεν κάνουμε νομένη υπόθεση εργασίας Για την πραγματικότητα μιλάμε αδερφέ μου Δεν ξέρω αν με κατανοείς Αν δεν με κατανοείς Πάρε τηλέφωνο το Μητσοτάκουλα να στα πει καλύτερα Μουσική Μουσική Μουσική Όπως σας έλεγα λοιπόν Όψιμοι υποστηριχτέ της κυρίας Δούρου Δεν θα Έχουμε αντιθέσεις τεράστιες Τεράστιες Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκουλας ο Μητσοτάκουλα ρε παιδάκι μου, πώ να στον πω αλλιώ τώρα. Ο Ιω Μητσοτάκουλα! Και να, να κάνει παιγνίδι τώρα ο Ιω Θα μου πει ρε μεγάλε, αν δεν έκανε παιγνίδι ο Ιω Μητσοτάκουλα, τι θα είχε να τσαμπουνάς κι εσύ, τι θα είχα να τσαμπουνάνε και τα μου έδια, τι θα γινότανε, Αυτό είναι το παιγνίδι μεγάλε. Ενώ στην πραγματική ζωή άνθρωποι στενάζουν από προβλήματα. Από,τι φαίνεται όμω Ελληνάρα μου είναι λίγη αυτή που στενάζουν. Καλό, καλό σκοτή. Έλα, πες μου. είπα καλημέρα, καλημέρα. Μπράβο, μπράβο, όλα καλά. Ναι Ναι αυτό mm. τρία, τρία, παιδιά 32 χρονών Το μαγαζί Τίποτα κανένας Να είσαι καλά φίλε μου Να είσαι καλά Να είσαι καλά Καλή σου μέρα Να φίλε μου Ποιο να είναι υπεύθυνο, ρε φίλε μου. Yeah. Ποιο να είναι, μου λέει ένα φίλο εδώ τηλεακροατή, χτε προχτέ, 32 χρονών, παλικάρι αυτοκτόνησε, αφήνοντα τρία παιδιά ορφανά. Τον πνίξαν τα οικονομικά προβλήματα. Oh, no. Τώρα, τώρα εδώ, εδώ στην περιοχή μα, 32 χρονών. Oh, Αν είναι, λέει, υπεύθυνο κανένα, ποιο να είναι υπεύθυνο, ρε φίλε μου. Ποιο. Oh, ποιο. Τα, από, εγώ τα έχω γράψει να πούμε και στο. Από την εποχή που φώνα, θα τι έγινε με τον που αυτοκτόνησε το σύνταγμα με το θα τον ξεχάσεις Ποιοί, κανένας δεν ενδιαφέρεται αδερφέ μου πάει το παιδά, το παλικάρι 32 χρονών μείναν και τα βλαστάρια του εκεί ορφανά ποιος να ενδιαφερθεί Βλέπει κανένα να ενδιαφερθεί μεγάλα λόγια όλοι και από μετά πίσω από το βουλευτή και από το γκουματάρχη μπας και αρπάξουν κανένα κόκαλο κανένα κόκκαλο που δεν έχει λίγρα. πάνω στο κόκαλο ούτε λίγρα δεν αφήσαν μόνο 100. να εκτογλύψει λοιπόν Τέλος <Τι Τι> ας σου πω μεγάλε δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε προσωπικά πιστεύουμε ότι θα χειροτερεύει μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα διότι η λεγόμενη κρίση έβγαλε και τον πραγματικό εαυτό όσων κοιμότανε μέσα στη χλίδα που είχαν στο μυαλό τους Βγήκανε τσογλάνια στην επιφάνεια. Μπα πα, πα, παπα. -πα -πα -πα Ούκε στην αριθμός. Μουσική Αλλά τώρα τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια ανέκδοτη ηχογράφηση ενό πολύ ωραίο τραγουδιού, και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Σα το αφιερώνω όλον. Στα μπαλκόνια και οι φαντάρε <συσκλή> καλοκαιρίνα και εγώ. μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. Θα ρίξουν πάλι το σταυρό στην παραλία. Πώς με πηγώνουν τούτες οι κι είναι τα τραγούδια μου πιο μόνα και από χθες. πάλι στα κρυφά το θάνατο σαν ηχτοπούλη μέσα στις αυλές και δεν αντέχω τις πλήγεις. <ΡΟΥ> να αντέχω τις πληγές Λοιπόν ε, Ξανθήπη Καραθανάση μια φωνή που την πέταξε το σύστημα στην άκρη αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι <laughs> Αυτά Τον ικανό το σύστημα τον βάζει στην άκρη Γιατί δεν δείχνει τον κόλλο του, κατάλαβες <laughs> Τέλος <laughs> πάντων δείχνει το μυαλό του, τη φωνή του και άλλα Αυτά, τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση την παρατηρήσεις Να είστε καλά ελληνάρε μου Όλοι, για και χαρά σας Stand by your <laughs> I make mean, you feel me. My gasoline, no gas, no tractor. Κατών FM Stereo.